Πρωί, πολύ πρωί, κατευθύνομαι στον ηλεκτρικό πάω. Να κατέβω κυλιόμενε. Προσέχω δεξιάς τα γκούντις στην τζαμαρία από μέσα κολλημένη αφήσα μέχεμ. Κοντοστέκομαι και τι διάολο. Ο κύριος που κάθεται σε τραπέζι απ' έξω πίνει φραπέ μου κουνάει το κεφάλι. Ξαφνικά τα γιατί πετάγεται απ' τη πιάτσα δίπλα φαίνεται να ετοιμάζει άλμα κάποιων μέτρων. Μάλιστα το κάνει πολύ εντυπωσιακό Ο τσουλάει σε μια αρκετά μεγάλη σειρά από τραπέζια που έχουν ενώσει ή που ναι, Πούχαν γιατί δεν είναι εκεί. Πούχαν ενώσει πριν σπουδαστέ μια κάποια δραματική σχολή. Καθώ τσουλάει, ρίχνει 5-6 πιατέλε από μισθολιαμένα κλαμπ μαζί με κάτι οδοντογλυθίδε καρφωμένε εντομάτε, 6 πιατέλες απο μισθολιαμενα κλαμπ δύο καρφωμενε εντοματε 6 ψητικα από τα οποία έχει μείνει μόνο το περιτύλιγμα και η τελευταία μπουκιά μπευτέκι. Τέλο πάντων, τσουλάει και σκάει κάπω μπροστά μου. Σκάει. Κάνει ανάποδη τούμπα και στέκεται σχεδόν τέλεια. Πώ, ποια ισορροπία πάνω στο τραπέζι στέκεται και δίπλα στο φραπέ του κυρίου, ...χωρίς να χυθεί σταγόνα. Σχεδόν χειροκροτάω παρέα με ρόμποκο πίσω μου... ...οι οποίοι ναι, βρίσκονται πίσω μου... ...γεμίζουν το ρεζερβουάρ του μηχανού... ...τος μικροασάν Κουρού, τυρί, κουρού, κουρού, τι κουρού, τι λέω, μαλάκα. Κουρού και φρέτο καπουτσίνο με έξτρα χάλα. Ο ταξιτζή κουνάει το κεχέρι, λέει: Παιδιά, παιδιά, μην βιάζεται. Θέλω να πω κάτι πρώτα σε μορφή ποίηματο. Επιστρέψτε, επιτρέψτε μου. Ανοίγει λοιπόν παλάμη και διαβάζει. Ενώ η γραμμή της ζωή, τη καρδιά του κεφαλιού και τη καρδιά αντανακλούν στη τζαμαρία, οπότε μπορούμε να δούμε σε φάση προβολή τι έγραψε. Είναι δυνατά, δεν είναι απ' όλα. Είναι το λέει απ' όλα. πάω.